Στο ταχυδρομείο. Η Μαρία είναι τέταρτη στη σειρά. Περιμένει λίγο και όταν φεύγει ο πρώτο, ο δεύτερο, ο τρίτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα σα, Δεσπινή. Τι θέλετε. Θέλω να εξαργυρώσω μία επιταγή. Θέλω επίση και δύο γραμματόσημα. Δώστε μου την επιταγή, σα παρακαλώ. Ορίστε. Συμπληρώστε τα στοιχεία σα εδώ και δώστε μου την ταυτότητά σα. Μπορώ να πληρώσω εδώ και το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Να, ταυτότητά σα και τα χρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και μια ειδοποίηση για ένα δέμα. Για το δέμα πηγαίνετε δίπλα.